Την περασμένη ομιλία μας είχαμε αναφερθεί στους στίχους του 12ου κεφαλαίου των 20, των 21 και των 22 Και σας θυμίζω ότι στους τρεις αυτούς στίχους ο Κύριος μας έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να εντοπίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο έμπιστος του Θεού και ποιος είναι ο δόλιος ο πονηρός ποιος είναι δηλαδή ο υποκριτής ο ψεύτης και μας τα έδωσε αυτά τα στοιχεία για να μην αισθανόμαστε δικαιολογημένοι όταν πέφτουμε σε κάφες προσωπικά δικές μας όταν αντί να βρει τον σωστό και τον δίκαιο και τον άγιο στον πλάνο και στον απαταιώνα και μα είπε: Σα θυμίζω δόλο ένκαρδία τεκτενομένου κακά. Πάλι οι ασεβεί πλυστίζονται κακόν. Άλλη. Βδέλιγμα κυρίω χίλι ψευδή και από την άλλη μεριά οι βουλόμενοι ειρήνην εφρανθίσονται ου καρέσει το δικαίο δεν άδικον και οποιον πίστις δεκτός παραυτό με τα λόγια αυτά, επαναλαμβάνω, ο Κύριος μας δίνει το στίγμα τη έρευνας πώς μπορούμε να εντοπίσουμε, επαναλαμβάνω, τον δίκαιο, τον Άγιο άνθρωπο, τον φέροντα τους Λόγους του Θεού, τον εργαζόμενο το Λόγο του Θεού απερίθμητο και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε Εκείνος ο οποίος χαλκεύει τα λόγια του Κυρίου, εκείνος ο οποίος τεκταίνεται το κακόν, εργάζεται το κακόν, εκείνος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τις ψυχές του πλημνίου του, αλλά ενδιαφέρεται για το δικό του, το προσωπικό του καμουφλάρισμα, εκείνος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν θα πάει ο ίδιος στην κόλαση αλλά ούτε και πόσες ψυχές θα σύρει στην κόλαση γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου αδελφοί ο Κύριος το θέμα αυτό το αφήνει στα χέρια μας δεν εξαρτάσει από τον πνευματικό και από το εφημέριο και από το δεσπότη και από τον πατριάρχη να να μιλήσω κοσμικά η τύχη σου είναι στα χέρια σου εσύ έχεις το πεπόνι και εσύ έχεις και το μαχαίρι εσύ κόβεις και αν θέλεις διαλέγεις το σωστό και αν θέλεις διαλέγεις το λάθος και τι εννοώ τι είπαμε δηλαδή την περασμένη Ομιλία μας το περασμένο Σάββατο Εκείνος ο οποίος εργάζεται το κακό Τι θέλεις να σου συστήσει Τι περμένεις να σε διδάξει Εκείνος ο οποίος δεν νηστεύει Και θα βρείτε πολλούς ιερείς που δεν νηστεύουν Οι οποίοι ποδοπατούν τον νόμο της νηστείας Και όπου να είναι μπαίνουμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αν έρχεται η μεγάλη τεσσαρακοστή θα βρεις λοιπόν πολλούς ιερείς οι οποίοι θα γελάσουν όταν θα τους μιλήσεις για νηστεία εσύ θα τον ακούσεις αυτόν τον ιερέα σου έχει δώσει ο Θεός κριτήριο σου έχει δώσει ο Θεός το δικαίωμα να ερευνάς και να ψάχνεις δεν απαγορεύεται αυτό εκείνο που απαγορεύεται είναι να κρίνεις και να κατακρίνεις αλλά το να ψάξω να βρω εκείνον ο οποίος θα με βοηθήσει στη σωτηρία μου εκείνο έχω υποχρέωση να το κάνω και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξέρετε πολύ καλά Ποιος είναι εκείνο ο οποίος σε διδάσκει το σωστόν και ποιος είναι εκείνο ο οποίος σε το λάθος. Σε πληροφορεί η ίδια σου η συνείδηση. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν ο ιερέας που καταλυμπάνει τον νόμο της μνηστίας που τρώγει τετάρτες και παρασκευές και δεν αφήνει όρθιο τίποτα είναι δυνατόν ποτέ να συστήσει στην εξομολόγηση τη μνηστία. Είναι ποτέ δυνατόν να σε επιπλήξει, έστω να σε επιπλήξει, δεν λέω να σου βάλει κανόνα, έστω να σε επιπλήξει επειδή παρεμβίασες την μυστία. Εκείνος ο ιερέας, ο οποίος έχει ελεύθερη και ασύδοτη την οικογένειά του και την παπαδιά του και τα κορίτσια του και τα αγόρια του θα τα δείτε μεθά στο καρναβάλι, είναι δυνατόν ποτέ... Να σου επιβάλλει επίπληξη ή κανόνα διότι ευρέθηκες και συμμετείχε στις καταβαλικές εκδηλώσεις. Δεν είναι δυνατόν. Συνεπώς, να τι σημαίνει ο λόγος αυτός. Αυτός που εργάζεται το κακόν έχει πονηριά μέσα του. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάσει τον εαυτόν του με τα λόγια του... Ασφαλώς θα κομοφλαριστεί, ασφαλώς θα κρυφτεί, ασφαλώς προτιμάει να εμπέξει τον νόμο του Θεού και να τον ποδοπατήσει. Όπως έκανε θυμάστε εκείνος ο άθλιος επάνω εκπρόσωπος του Πατριάρχη όταν εδεχόταν τον Πάπα που έλεγε ότι οι κανόνες εγράφηκαν για να οξύνουν τα μίση. Καταλαβαίνετε περί μιλάμε. είναι δυνατόν ποτέ εκείνος να μιλούσε εναντίον του Πατριάρχου και παρακάτω να πάρουμε και μία φράση που δείχνει την αντίπερα όχθη ού το δικαίο ουδέν άδικον πάρε τον Άγιο Άνθρωπο πάρε εκείνον ο οποίος στηρεί με ακρίβεια τους νόμους του Κυρίου Εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεόν, εκείνος ο οποίος σέβεται τον νόμο του Θεού, είναι ποτέ δυνατό να σου πει λάθο, Είναι ποτέ δυνατό να σου συστήσει την πλάνη. Είναι ποτέ δυνατό να σου υποδείξει τον λάθος δρόμο. Αφού τον τηρεί και ο ίδιος είναι ασφαλώς δίκαιον και σωστό να στον μεταφέρει και σένα. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει και αυτό βλέπουμε οι Άγιοι υφέροντε τον των Λόγων του Θεού πάντοτε υπήρξαν οι κήρυκες, οι διαπρίσιοι κήρυκες με έργα, με λόγια του Νόμου του Θεού. Αντίθετα οι πλάνοι εκείνοι οι οποίοι πλανούσαν τον λαών, ήταν εκείνοι οι οποίοι πρώτοι εργάζονταν το κακό. γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί ψάξτε ψάξτε να βρίσκεται πάντοτε εκείνος ο οποίος, τον ο, ο οποίος ορθοδομεί το λόγο της αληθείας του Χριστού εκείνος ο οποίος θα σε βοηθήσει εκείνος ο, ο οποίος θα σηκώσει η κετήριου σχήρας προς τον Θεόν για να σε σώσει ο Θεός εκείνον εμπιστεύσου εκείνον ο οποίο θα προσευχηθεί για σένα ο άλλος δεν πρόκειται να προσευχηθεί εκείνον δυστυχώς πρέπει να εδώ να απευθύνω και το κατηγορό σε εσάς εκείνον τον διάλεξες απλά για να σου κάνει τα χατήρια εκείνον δεν τον διάλεξες γιατί είναι πνευματικός Εκείνον τον διάλεξες διότι εμπέζει τον θεσμό της νηστείας και τον θεσμό της θείας κοινωνίας και στα παρέχει πλούσια προκειμένου να μην πικρένεσαι και, και να μην παραξηγέσαι. Αλλά τέτοια θεία κοινωνία να σου λείπει. Γιατί αυτή η θεία κοινωνία όπως το είπα και προχτές δεν είναι φάρμακο αλλά είναι φαρμάκι. Αυτή η θεία δεν είναι ίαμα αλλά είναι δηλητήριο, το οποίο... Θα σε κάψει και θα σε φωνεύσει ψυχικά. Αυτά είπαμε πολύ συνοπτικά το περασμένο Σάββατο. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα προχωρήσουμε στους επόμενους τρεις στίχους δηλαδή στον 23, στον 24 και στον 25 του 12ου κεφαλαίου και διαβάζω Ανήρσινετός θρόνος αισθήσεως καρδία δε αφρόνων συναντήσεται αρές Χίρε κλεκτών κρατήσει ευχερός δόλοι δε έσονται εν προνομή φοβερός λόγος καρδίαν ταράσει ανδρο δικαίου αγγελία δε αγαθή εφραίνει αυτόν. είναι οι Λόγοι, οι τρεις τύχοι που βλέπουμε μέσα σε αυτούς πάλιν τις δύο αυτές μορφές του δικαίου και του αδίκου. Βλέπουμε πως ο Θεός επαινεί και στηρίζει τον δίκαιο, τον αγωνιστή και πώ από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Θεός πάλι αφαιρεί την χάρη του από τον άδικο και γίνεται πέγνιον ο άδικος στα χέρια των δαιμόνων. Διότι αυτό πρέπει να το ξέρετε αδελφοί μου και αυτό τους το παρήγγειλα μέσα από τις μικρές μου ομιλίες δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά τους δικαιωμά τους. Σε αυτούς οι οποίοι κρατούν τις μπαστούνε τις μεγάλες επάνω στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα πληρώσουν ακριβά αυτά που έκαναν Νόμισαν ότι είναι τα αφεντικά της Εκκλησίας αλλά έχουν κάνει λάθος μεγάλο. Ξέχασαν ότι είναι οι και αυτοί άθλοι όπως όλοι μας. Οι πειρέτες του Αγίου Θησιαστηρίου και οφείλουν να κρατούν τους θεσμούς με τα θέσμια που έχουν κανονίσει οι Άγιοι Πατέρες μας και αυτοί τα έχουν κάνει όλα υποπόδιο των ποδών τους αλλά θα το πληρώσουν θα το πληρώσουν, θα πέσουν και όπως λέει ο Κύριος θα είναι οι πτώσει του Μεγάλη και βροντόδη. όπως θυμάστε πριν από δύο-τρία χρόνια τότε με την αποκάλυψη των σκανδάλων, των εκκλησιαστικών σκανδάλων τότε που έφριξε ο ουρανός και η γη, τότε που ακούστηκαν πράγματα ακατονόμαστα τότε που βγήκαν στις τηλεοράσει και είδαμε πρόσωπα και ακούσαμε γεγονότα και εξεπλάγημεν και πέσαμε από τον τρίτο ουρανό κάτω τέτοια θα περιμένουν και τέτοια θα συμβούν και πάλι να είστε βέβαιοι γι' αυτό και ορίστε και στη δεν ο πατριάτη. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε τι θα επιτρέψει ο Θεό. Καλά. Και ο Χριστό λέει, μα είπε να ενωθούμε. Ο Χριστό είπε να ενωθούμε, αλλά υπό το σκύπτρο του Χριστού, όχι υπό το σκύπτρο του Πάπα. Ο Χριστό είπε την ένωση, αλλά όχι όπω τη θέλει ο Πάπας και όπως την κάνει ο Πατριάρχη. Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τι λένε αυτά τα λόγια Ανήρσινετός θρόνος αισθήσεως Εδώ μας δίνει θα έλεγα τη χαρακτηριστική μορφή του Αγίου Ανθρώπου Ο Άγιος Άνθρωπος λέει ο δίκαιος άνθρωπος ο συνετός αυτά όλα είναι συνώνυμα συνετός δίκαιος Άγιος είναι θρόνος λέει είναι μία πολυθρόνα αυτός ο άνθρωπος επάνω στην οποία πολυθρόνα κάποιος κάθεται και κάθεται ποιος η αίσθηση τι σημαίνει αίσθηση η διάκριση τι σημαίνει διάκριση η το, το προορατικό χάρισμα το διακριτικό χάρισμα Αυτό είναι ο συνετός ο Άγιος εξαιτίας της αγιότητός του εξαιτίας της καθαρότητος της καρδιάς του εξαιτίας του αγωνιστικού του φρονήματος εξαιτίας ότι ορθοδομεί το λόγο της αληθείας ο Κύριος του έχει κάνει την ύψιστη στη τιμή και τον έχει πλουτίσει με το χάρισμα της διάκρισης τι σημαίνει διάκριση τώρα εδώ πλέον με λίγο στα βαθιά προσέξτε τώρα διάκριση σημαίνει να βλέπει εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε να βλέπει με μάτια πνευματικά, που εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις, όπως έβλεπε ο πατήρ Παΐσιος, όπως έβλεπε ο πατήρ Πορφύριος, όπως έβλεπε ο πατήρ Ιάκωβος, όπως έβλεπε ο πατήρ Δαμασκηνός εδώ παραπέρα, στην Κόριθο, όπως έβλεπε ο πατήρ Επιφάνιος, Και έχουμε εγώ προσωπικά από πολλούς από αυτούς έχω συγκλονιστικές αποκαλύψεις, αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Τις οποίες βεβαίως δεν τις ομολογώ, δεν τις λέω ποτέ. Αυτά είναι μέσα μου βαθιά, θησαυροί ανεκτήμητοι. Πού τα ήξερε αυτός. Πού τα ήξερε ο πατήρ Παΐσιος. Αγράμματος άνθρωπος ήταν άμα δείτε τα εγγραφά του μα άφησε λάθη, λάθη, ορθογραφικά λάθη λάθη το παιδί το γράφει το π με Ε και το δι με Ι. γιώτα ναι. ε, σαν και εμένα και σαν και εσένα ακριβώς ναι. όχι σαν και εμένα ναι. να μην ταπεινολογώ εντάξει σαν και εσένα έτσι σαν και εσένα ναι. ναι αλλά τι με αυτό ναι. τι με αυτό ναι. είχε μάτια που όταν το πλησίαζες σου έλεγε ποιος είσαι σου έλεγε την οικογενειακή σου κατάσταση σου έλεγε το πρόβλημα με τη γυναίκα σου το πρόβλημα με το παιδί σου σου έλεγε το αμάρτημα που σε βασανίζει και που το κρύβεις χρόνια ολόκληρα σε βοηθούσε να το αποβάλει σε παρηγορούσε να η διάκριση και ξέρετε μίζων των αρετών η διάκριση λένε οι Άγιοι Πατέρες εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγαλύτερη των αρετών έρχονται όμως οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε όχι η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση να μπορείς να διακρίνεις Ποιος είναι ο «Καλός» «Ποιος είναι ο κακός» ποιο είναι ο Άγιος» «Ποιος είναι εκείνος που αξίζει να σκύψεις το κεφάλι σου να ταπεινωθείς» «Και ποιος είναι εκείνος που πρέπει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι σου» «Και να τον καταγγείλεις δημόσια» Τι νομίζετε ότι ο κύριος ήταν εγωιστής όταν ύψανε τη φωνή τους στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους και τους έλεγε «ΟΥΕΗ ΜΙΝ Γραμματείς και Φαρισαί υποκριτέ! νομίζετε ότι ήταν εγωιστής ο Κύριος ο Κύριος ήταν η διάκριση ο Κύριος εκεί, εκεί που ήξερε να ταπεινωθεί που έπρεπε να τα ταπεινωθεί ταπεινώθηκε έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού όταν τον καλούσε ο Πιλάτος να απολογηθεί ο Κύριος σε σιώπα. και πήγαινε σαν το πρόβατο στη σφαγή όπως λέει ο προφήτης τη Αγίας ω πρόβατον επισφαγή νύχτη αλλά όταν έπρεπε ο Κύριος να σηκώσει το κεφάλι του και να μιλήσει με διάκριση κατήγηλε δημόσια τους γραμματείς και τους φαρισαίους και οι Άγιοι έτσι κινούνται εμείς βλέπετε δεν έχουμε διάκριση δεν έχουμε διάκριση Θυμάμαι ήρθε κάποτε μια Μου λέει η την, την αλήθεια Δεν μας είπες να λέμε Λέω ναι σας δεν είπα να λέω την αλήθεια Πήγα και έπιασα την κουνιάδα μου Και την έκανα κόσκελο Α, Γιατί ας, ας, ας. Τι έγινε yeah. Γιατί Την είδα λέει βαμένη μου πως την ανέβασα και πως την κατέβασα Δεν ξέρει δεν μπορείς να φανταστεί. <Και> Α ωραία λέω και τώρα δεν μιλιόμαστε από εκεί είχε εκείνη και εκεί εγώ. Α, τότε είσαι ωραία διακριτική, είσαι πολύ ωραία. Να λες την αλήθεια, να τη λες όπως πρέπει, όποτε πρέπει και όπου πρέπει. Δεν είναι να ανοίξεις το στόμα σου και να πάρεις πάριζα και να λες ένα σωρό. Γιατί θυμάσαι και εκείνα που είπε ο Κύριος Μη πολύ διδάσκαλοι λέει ο Ιάκωβος Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου Μην παριστάνετε το δάσκαλο Και ο Κύριος τι είπε Είσαι στήν ο διδάσκαλος και ο καθηγητής ο Χριστός Δεν το δάσκαλο Δεν είσαι εσύ ο διδάσκαλος Ο Χριστός είναι ο διδάσκαλο εσύ και εγώ είμαστε άθλια υποκείμενα και τράβα εκεί στο ψαλμό το 49 ψαλμό 49 49 ανοίγετε πάτε στο ψαλτήρι που σας λέω δεν πάτε έτσι έτσι τα πούτε εδώ πέρα έτσι ερήμη πηγαίνεις στον ψαλμό το 49 να δεις τι λέει για μας τα δεις τους ιεροκήρικες και για όσους πάνε να βγάλουν γλώσσα και να πούνε δήθεν τα λόγια του Θεού η νατίσει διηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει την διαθήκη μου εκ του στόματό σου. Ποιο εσύ, λέει, Πάνισε στο στόμα σου και λε τα δικά μου λόγια, λέει ο Χριστό. Τι παριστάνει. Καταλάβατε. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, αδελφοί μου, ο άγιο άνθρωπο ξέρει πότε θα μιλήσει. Ξέρει πού θα μιλήσει ξέρει τι θα πει ξέρει τις αλήθειες που θα πει αυτό είναι <Και> η διάκριση αν δεν έχει διάκριση και δεν έχετε διάκριση καλύτερα κάντε την προσευχούλα σου <Και>, και όπως λέω σε πολλούς μερικές φορές που έχουν την τάση να μιλάν τουλάχιστον μίλα στον εαυτό σου και σε ακούει και ο άλλος και άμα έχει να καταγγείλεις κάποιον πάντοτε να καταγγέλεις τον εαυτό σου ποτέ μη εσύ έκανες αυτό εμείς εμείς εγώ αν έχει τα κότσια μέσα για τον εαυτό σου για να παραδειγματίζεται κι ο άλλος εγώ είμαι ο βρομιάρης, εγώ είμαι ο ελευρινός εγώ άσε τι κάνει ο άλλος αν θρόνος αισθήσεως Γι' αυτό σας είπα, ψάξε να τον βρεις αυτό, τον, Ανίρ, τον, τον, τον τον άντρα αυτόν, τον συνετό, τον Άγιο άνθρωπο. Να σου μιλήσει, βλέπει αυτός, σας είπα, βλέπει με άλλα μάτια αυτός. Κάποτε λέγει εκεί ο πατήρ Παρφύριος που ήταν στο Άγιον Όρος, στα καυσοκαλύβια, όταν πρωτοαπέκτησε το χάρισμα αυτό τη διάκρισης, όταν πρωτοαπέκτησε αυτό το χάρισμα που λέμε το χάρισμα της προφητείας, το χάρισμα, το χάρισμα, το προορατικό χάρισμα. Έβλεπε, λέει, το γέροντα πίσω από το βουνό. Ερχόταν το γέροντα, άσπη, λέει, ερχότανε, του είχε πει σε τρεις-τέσσερις μέρες και ήδη σε καμιά ώρα έπρεπε να φτάσει, θα Και τον είδε, λέει, έρχεται ο γέροντας, ρεσόπα του, λέγαν οι άλλοι, έρχεται ο γέροντα ναι, έρχεται, νάτος. Και αυτός έρχεται το βουνό αλλά το βουνό αυτό το έβλεπε σαν γυάλινο και έβλεπε από πίσω το γέροντα που ερχόταν αυτά είναι αδελφοί μου αυτό σημαίνει προορατικό χάρισμα σου ανοίγει ο Θεός στα μάτια και προχωράει βαθιά, βαθιά, βαθιά, βαθιά βαθιά μέσα στη συνείδησή σου μέσα στο είναι σου και βρίσκει όπως θυμάσαι τι είχε βρει ο Κύριος Εκεί στην καρδιά εκείνου του νεανίσκου, του πλούσιου, θυμάσαι κάτι του βρήκε με στην καρδιά του. Όταν τον ρώτησε, Τον τηρεί τον νόμο, τον τηρώ τον νόμο, κύριε. Τον τηρώ τον νόμο, τον τηρώ τον νόμο, τον τηρεί τον, νόμο, τον νόμο. Ε, πήγαινε πούλα τα υπαρκοντά σου. Α, α, α, α καίει, καί, καί, Εκεί μην το ακουμπάσει. Εκεί είναι η ευαίσθητη πληγή εκεί έβαλε ο κύριο το του εκεί <κοί> είδες του το βρήκε και όλοι αυτοί οι Άγιοι που σας είπα προηγμένος, οι σύγχρονοι που τους γνωρίσαμε όλοι αυτοί είχαν ακριβώς αυτή τη χάρη έβρισκε στον άλλον ο πατήρ Παΐσιος του έβρισκε εκείνο που τον πόναγε του έλεγε μια κουβέντα μια κουβέντα θυμάμαι να σας πω ένα περιστατικό γιατί ξέρω ότι διψάτε να ακούτε τέτοια περιστατικά αυτών των Αγίων να σας πω λοιπόν κάτι κάποτε πήγε ένας νεαρός κάμια τριανταριά χρονών πήγε να τον επισκεφθεί τον πατέρα Παΐσιο πήγε η παρέα του είχε πάει και αυτός δεν ξέρω για ποιους λόγους πήγε στο άγιο Όρος εφόραγε στο λαιμό του εφόραγε μία χρυσή καδένα έτσι βαριά βαρύτιμη εκείνη την ώρα λοιπόν που πήγαινε να φύγει πέρασαν όλοι πήραν την ευχή του παππούλη για να φύγουν του λέει ο παππούλης ωραία παλικάρι του λέει, τι ωραία λέει, είναι αυτή η καδένα λέει που φοράς το λαιμό σου εκείνος κολακεύτηκε ναι, ναι, λέει Παπούλη, ξέρει, λέει και αυτή, λέει, κοστίζει, λέει και μια περιουσία. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, του λέει, πω ποh, τι ωραία, λέει για βγάλει την αντιδό. Πόσο κάνει, ξέρω εγώ, 500.000 πόσο έκανε, τότε μετά τι δραχμέ, την πιάνει ο γέροντα εκεί, την, την έπιασε στο χέρι και τη χόρεψε, λίγο βαριά, πω, πω πω πω του λέει. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, ρε, ρε παλικάρι, του λέει, δεν πά να την πουλήσει. Να πάνα να τασει καμιά χείρα και κανένα ορφανό. Οι άλλοι τα ακούσανε όπω τα ακούτε και εσεί τώρα. Αυτό μόλι άκουσε την κουβέντα, πάει παραπέρα και αρχίζει να κλαίει. Έκλεγε, έκλεγε, έκλεγε. Είχε κάτι σε μια πέτρα. Έκλεγε, έκλεγε, έκλεγε, έκλεγε. Τι σου είπε ο γέροντας Του λέγαν οι άλλοι φίλοι του Τι σου είπε τι έγινε Κάνα κακό έγινε Τι έπαθες γιατί κλές; Ο γέροντας λέει Ξέρει τι μου είπε Τι σου είπε Ξεγέλασα λέει κάποια γυναίκα Την άφησα έγκυο Και την παράθυσα Και τώρα είναι στον με Μένω ορφανό Να γυρίσω πίσω Να αναλάβω τις ευθύνες μου Βλέπετε δεν τον ξεμπρόστιεσαι του είπε μια τέτοια κουβέντα που κανείς δεν την κατάλαβε μόνο εκείνος κανείς δεν την κατάλαβε για να μην τον πτύξει αυτό σημαίνει διάκριση βλέπεις μέσα του στον άλλον της διαθέσεις του και άμα δει ότι ο άλλος είναι εγωιστής και άκαμπτος θα γίνει σαν τον Κύριο και θα του πει ουέ, ουέ, ξύπνα Άμα τον δει όμω ότι είναι ευαίσθητη η καρδιά, θα του το φέρει πλάγια και θα του καταλάβει αυτό που έχει καλή διάθεση. Πάμε παρακάτω. Καρδία δε αφρόνων συναντήσετε αρέ ενώ η καρδιά λέει των συνετών είναι θρόνος στον οποίο κάθεται η διάκριση και η αγιοσύνη και η σύνεση η καρδία των αφρόνων των ασεβών δηλαδή θα συναντήσει κατάρα κατάρες δηλαδή Αυτά που σας έλεγα για τον Πατριάρχη, άφρον, άφρον, έξα απ' τα του σιγάν έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος και κερος του λαλί. Άφρονες, άφρονες τα χάσαν τα μυαλά τους. Η δόξα, η δόξα τους πήρε το μυαλό. Νομίζουν ότι είναι αλάθητοι. Ζηλέψαν τον ζήλο και τη δόξα του Πάπα. Ούτε εξομολόγησε τίποτα, τίποτα, τίποτα από τέτοια, τίποτα. Άγιοι. Θεοποίησαν τους εαυτούς τους. Καρδία διαφρόνων συναντήσετε αρές. Σε περμένη η κατάρα του Θεού. Πού θα σε στριμώξει, που θα σε πετύχει, ο Θεός το ξέρει και ξέρεις ποιοι θα ακούσουν την καταργία. ο Θεός εύκολα δεν καταριέται όμως σπανιότατα καταριέται και γι' αυτό την λέξη κατάρα του Θεού την βρίσκουμε σε τρεις εγώ τουλάχιστον με τη χάρη του Θεού που παλεύουν να διαβάζω την Αγγραφή τρεις φορές την έχω συναντήσει η μία καταργέται ο Κύριος τα παιδιά που υβρίζουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους και εσά, άμα έχετε τις μανάδες σας γριές και τις υβρίζετε έχετε την κατάρα του Θεού και κατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μήτερα αυτού και κατηραμένο υποκυρίου. Έχεις κατάρα έχει κατάρα από το Θεό, τελείωσε! Ποιο άλλο έχει κατάρα από το Θεό, όχι. Όχι. Κατάρα από το Θεό έχει ο διάβολο. Έτσι του είπε. Όταν έπεσε, όταν έριξε τότε τον Αδάμ και την Εύα και τους κάλεσε ο Κύριος να απολογηθούν, θυμάστε στον Αδάμ και στην Εύα δεν του καταράστηκε. Ο Κύριος του είπε απλώ θα φύγετε. Στον διάβολο τι του, του είπε, εσύ θα είσαι καταραμένος από όλα τα ζώα. Θα τρώσει χώμα, η κοιλιά σου θα σέρρετε χάμω. Θα το πληρώσει ακριβά αυτό που έκανε και τρίτη κατάρα. Θα είναι όλοι αυτοί που θα κολλαστούν κατά την ημέρα της Κρίσεως. Μεθαύριο που θα πάτε την άλλη Κυριακή που, που είναι η Κυριακή της της Κρίσεως, την άλλη Κυριακή, θα ακούσεις τι θα πει. Πορεύεστε επ' μου, ποιοι, οι κατηραμένοι στον το πύρτο αιώνιο, το ειτυμασμένον το διαβόλο και της Αγγέλης αυτού. Καταραμένος ο διάβολος από τον Θεό κατηραμένοι οι, οι ασεβείς που θα ακολουθήσουν τον διάβολο στην κόλαση και κατηραμένα εκείνα τα παιδιά, τα ασεβή τα οποία ασεβούν στους γεννήθωρές τους έχουν την κατάρα του Θεού Ναι, λοιπόν. πες το ίσως θα πει το ο Αμελός τα έργα του Κυρίου α, μάλιστα σωστό και επικατάρατος πολύ σωστά το είπε ο αδερφός και εγώ το ξέχασα επικατάρατος πάσω πιον τα έργα Κυρίου Αμελός α, α, α, α. τώρα πάμε να κρυφτούμε τώρα. Είναι. ποιος είναι ο, τα, τα έργα του Κυρίου πια είναι όταν έρχεται η ώρα της προσευχής ποιος είναι επιμελής Μπράβο σα! Ωραία, συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Ναι, ναι, συγχαρητήρια. συγχαρητήρια! ακούς τι λέει επικατάρατος ο οποίο τα έργα του κυρίου Αμελό. Σε ευχαριστώ αδελφέ. Ποια είναι τα έργα του κυρίου, η ελεημοσύνη. Έξι στην ελεημοσύνη. Όχι και πολύ έχουν καβούρια οι τσέπε μας όταν πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, κανένα ευρώ να δώσουμε στο φτωχό άμα πάμε να ψωνίσουμε τίποτα τίποτα μόδες και τίποτα φουστάνια και τίποτα παντελόνια και κάτι τίποτα τα πράγματα εκεί παίρνουν φωτιά φωτιά τα χέρια μας εκεί τα δίνουν όλα σπάνια λοιπόν ο Κύριος χρησιμοποιεί τη λέξη κατά. Τρει-τέσσερι φορές Εδώ λοιπόν βλέπετε, θα συναντήσει λέει την κατάρα του Θεού ποιος, η καρδία των ασεβών. Ο ασεβής, εκείνος που είπαμε προχτές ότι δεν υπολογίζει τον νόμο του Θεού, εκείνος που κοιτάει μόνο να καμουφλάρει τα πάθη του, Εκείνο ο οποίο καθοδηγεί στραβά τον λαό, το ποιμιό του, τα πνευματικά του παιδιά, τα κατευθύνει να πάρε στην κόλαση και όχι στον παραδείγματι. Δεν τα αγαπάει. Δεν έχει αγάπη μέσα του. Δεν έχει αγάπη. Συνείδησε κάποτε έναν τέτοιο. Του λέει Για να σου πω, λέω Ξεομολογά, δεν μου λέει Ξεομολογά, Τα ξέρει που τα πνευματικά σου παιδιά. Ξεομολογά. Μα ερχόνται εκεί πέρα στην εκκλησία Του λέω Καλά και μια πρόσωπη αυτά εδώ μου λέει δεν για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, θα κάνω σε καλά μου λέει ωραίος λέει. μπράβος για να δεις τον πατέρα μου εκεί για έλατε να τον δείτε να δείτε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο και συγγνώμη που, που μιλώ για αυτόν τον άνθρωπο σήμερα εδώ που, που έχω το μεγάλο ευτύχημα να είναι δίπλα μου για να τον δείς θα δεις την προσευχή κάνει για όσοι εξομολογούνται σε αυτόν, έλα να τον δείτε έλα να τον δείτε να δω εσεί κάνετε προσεύχη για αυτόν όσοι εξομολογείστε για σε αυτόν κάνετε, σιγά μην κάνετε επικατάρατος καταραμένος ο εμπέκτης καταραμένος εκείνος που κοροϊδεύει καταραμένος ο ασεβής θα συναντήσει το δρόμο του αυτό, δεν θα ξεφύγει. Γι' αυτό σα είπα τι του περιμένει επάνω, τι του περιμένει Τι του περμένει, μην, μην, μην το συζητάτε, αδελφοί μου, τι του περιμένει. Γιατί οι κανόνε εκδικούνται. Οι κανόνες εκδικούνται. Πνεύμα Άγιο μίλησε, το πνεύμα Άγιον δεν είναι τίποτα πεθαμένο. Το πνεύμα Άγιο είναι ο ίδιο ο Θεό, θα του κάψει. Θα του κάψει από την κορφή, είναι θα του κάνει. Δεν παίζει το πνεύμα του Άγιου. Πάμε παρακάτω. Χειρε κλεκτών κρατήσει ευχερός. Απλά. Τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα νικήσει στο τέλος. Ποιος θα νικήσει στο τέλος. Ο ασεβής, αυτοί που γελάνε τώρα, αυτοί που γελάνε οι άθλοι, οι άθλοι, οι ασεβείς, αυτοί θα κρατήσουν, νομίζετε, αυτοί θα νικήσουνε. Όχι. Το λέει παρακάτω. Χήρα εκλεκτών κρατήσει η εκλεκτή Οι εκλεκτοί θα νικήσουν. Αφήστε τους να γελάνε. Εσά θυμάστε μια νίκη. Θυμάστε μια νίκη. Θυμάστε. Την ξεχάστε φέρετε, έτσι. Την ξεχάσετε τη νίκη. Προχτέ ήμουνα με τον Δεσπότη. Εχτέ ήμουνα με τον Δεσπότη και του τα έλεγα. Του λέω να ξερε, μαύρο μου, του λέω να ξερε πόσα αγώνα Του αγωνάτισαν για να έρθει εσύ εδώ στην πάτρα. Να ξερε, του λέω πόσε καρδιές αγνί... αγρύπνησαν. Να ξερε, του λέω. Το λαό τη πάτρα λέω δεν το ξέρει καλά. Και του μιλάω έτσι με λίγο θάρρο γιατί είμαστε από παλιά είμαστε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο ως λαϊκοί και έχουμε μία αγάπη μεταξύ μας και μία να ξέρεις, του λέω να πόσα γόνατα, πόσα μάτια κλάψανε για να έρθεις εσύ εδώ πέρα του λέω μπλή σοβαρά Ά, να ξέρεις από τι μας γλίτωσε ο Θεός λέω και τον ήξερε και αυτός εκείνο το, το βρωμιάρι που ήταν έτοιμο να έρθει να, να, να μπει εδώ δεσπότη στην Πάτρα τον ήξερε, ο Θεός μας φύλαξε μου λέει. ε το ξέ γιατί σε φύλαξε ο Θεός όπως και εσένα και εμάς. Γιατί το ξέρει αυτό το λέω. Γιατί Γιατί η Πάτρα εγονάτιζε και προσευχόταν για σένα. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό. Βλέπεις γιατί είναι η εκλεκτή. Κόμπαζε τότε εκείνο ο σε επάνω. Κόμπαζε και ο παραπέρα άθλιος της Αντικής που τον ξηλώσανε και ο παραπέρα πάρα παραπέρα πατριάρχης Ιεροσολύμου κόμπαζαν αυτοί γελάγανε Γελάς. κόμπαζε ο Βαβύλης κόμπαζε ο άλλος, ο Ασεβής ο παπάς που τον λέγανε εκείνος ο... τον το, το, το θυμάμαι και δεν ξέρω πως τον λέγανε ο Ιωσάκης, Ιωσάκης. κόμπαζανε οι ανήθικοι οι βρωμεροί κόμπαζανε γελάγανε ο Γιωσάκης λέει εγώ θα γίνω αρχιγραμματέας τη Συνόδου Πού είναι τώρα ο Γιωσάκης Μέσα Πού είναι ο Βαπίνης Μέσα. Μέσα. Μέσα Γιατί Οι εκλεκτοί θα νικήσουν Αυτοί που ειναι τωρα ο γιωσακης μεσα που ειναι μεσα γιατι οι εκλεκτοι θα νικησουν αυτοι που ξερουν να γονατίζουν Και να προσεύχονται Το, κάνετε τον κουφό Ξυπνάτε για προσευχή όταν στριμώχουν τα πράγματα Όχι πάντα θα προσεύχεστε Γιατί σας το απέδειξε ο Κύριος Ότι ξέρει να ακούει τις προσευχές σας Θυμάστε τότε τιμάμε και κλαίω Και κλαίω Γιατί τότε Χάριν της Πάτρας Ο Κύριος συνετάραξε Ολόκληρη την Οικουμένια από την Ανατολή στη Δύση Από Χουσαντινούπολη Ιεροσόλυμα Από Αθήνα Ιεροσόλυμα Για να έρθει εδώ δε σπώτι σωστός Που το πα, Για σένα του λέω έγινε το σκάνδαλο Η αποκάλυψη το σκάνδαλο Για σένα του λέω έγινε. Ορίστε πάντα. Όχι όχι όχι όχι. Για σένα του λέω έγινε αυτό Για να έρθεις εσύ, εσύ εδώ Για σένα έγινε έτσι ευρέθηκες του λέω εσύ στην Πάτρα Σοβαρά μου Σοβαρά του λέω Σοβαρά του λέω βεβαίως Εσύ Πάτρα του λέω δεν θα βλέπεις ποτέ σου Αλλά έπεσαν στα γόνατα οι πατρινοί Ποιο θα νικήσει εσύ που προσεύχεσαι άστον εκείνος που έχει τα λεφτά εκείνος που σε κοροϊδεύει εκείνος που ζει βάρος άστον πόσο θα ταλαιπωρηθείς ένα χρόνο δύο χρόνια, τρία χρόνια θα τρως ψωμάκι ανασθενάζοντας δεν πειράζει δεν πειράζει έστη δίκη ο φθαλμός το ξέρεις αυτό Υπάρχει το μάτι του Θεού το ξεχνάς αυτό Υπάρχει εκείνος που τα βλέπει όλα τα ακούει όλα τα αισθάνεται όλα, τα γράφει όλα Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα υπάρχει ένα αυτί που τα ακούει όλα και υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα Μην είναι Έτσι μας έλεγε ο ΑΕΜΝΙΣτος εδώ που έγινε και τότε κάτι σκάνδαλα, έτσι μας έρεει. Δεν λέει, είναι πολύ στο Θεό, λέει, να τον δει από μισή ώρα, να τον πάρουν τέσσερι και ο παπά πέντε αυτών τον αφιλό και να τον πάνε για το κινητήριο. Το έχει πολύ ο Θεός. Τον γελά, το βλέπει και γελάει σήμερα και το βλέπει ένα κεφαλικό δεν γίνεται τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Ένα Τι είναι για τον Θεό ένα κεφαλικό. Τι είναι για τον θεό ένα κεφαλικό. Τίποτα, τσακ, μια μπιδούλα. Πάμε από εδώ και Θυμάστε τον Ιρόδη, Για διαβάστε εκεί στι πράξει. Για πηγαίνετε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 11ο κεφάλαιο. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί τώρα και το μυαλό μου δεν έβασα πολλά πράγματα. Για πήγαινε εκεί στο, στο κεφάλαιο, νομίζω, 11ο κεφάλαιο το πράξεων, να δει τι λέει. Εκαφχάτο, λέει ο Ιρόδη, σε βγήκε κάποτε εκεί στα Ιεροσόλυμα και ε, καφχάτο και από κάτω υπήρχαν οι κόλακες και του φωνάζανε λέει μα δεν καταλαβαίνουμε λέει άνθρωπος είσαι ή άγγελος λέει τι λόγια είναι αυτά λέει, εσύ είσαι θεός θεός θεός, θεός. το πίστεψε και εκείνη την ώρα κατέβηκε άγγελος και τον πάταξε και αμέσως έγινε σχολικό ούρωτος σάπισε ολόκληρος επί, τόπου. επί τόπου και γενόμενος σχολικό βρωτος εκείνη τη στιγμή που το όλοι τον δόξασαν ήταν μια χαρά η σου στο γενόμενος σχολικό βρωτος απέψυξε Τέσσερι και παπάς πηγαίνετε να, να, να ξεπρομίσει ο τόπος Ποιο θα νικήσει οι ακλεπτοί θα νικήσουν άστος αυτούς που κομπάζουν θα γελάσω, θα γελάσω, θα γελάσω γελάει καλά ο γελάει τελευταίος και τέλος τι λέει δόλοι δε δόλοι δε έσονται εν προνομί αυτοί που κοροϊδεύουν τους περμένει λέει η τσάκα του τζέστη τσάκα ε, τη φάκα τη θέση, τρέχει το ποντίκη, σε κοροϊδεύει το ποτίκη. Το ποντίκη τρέχει σε κοροϊδεύει το ποτίκ, σε κολοδεύει το ποτίκι. Τουπούνει πίσω από την τη Τουλάπα, τροπούνει πίσω από το κρεβάτι, τροπούνια από κάτω, τροπούνει από εδώ, μέσα στι κουβέρνε, πάει σε σουγά τη μούρη του απάνω, τράπεω πιάστο. Βάλ του τη φάκα κι δα, τρέχει, τρέχει, τρέχει, μύρισε το τύρι, μπήκε μέσα, πλάξει πάει. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, ρίσκεται την κακή του ώρα. Ορίστε. Πράβο, πιάστε τώρα. Έτσι είναι. Σου η φάκα. Και ξέρεις, μπορεί εδώ πέρα να γλιτώνουν. Ακούς τι λέει. Ακούτε τι γίνεται πάνω. Όλοι οι μεγάλοι είναι ελεύθεροι. Να βρούνε κανένα από εσάς εδώ πέρα χρωστά 20 ευρώ, 30 ευρώ Φυλακή. Φυλακή. Φυλακή οι μεγάλοι, οι άτιμοι οι άτιμοι οι άτιμοι που χρωστάνε έχουν κατακλέψει τον κόσμο με 20 και 30 και 50 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ελεύθεροι όλοι ελεύθεροι. τα ρεμάλια αυτά είναι έτοιμα. Ε, ελεύθερα ε, ε. κοροϊδεύεις τη δικαιοσύνη κοροϊδεύεις το κράτος κοροϊδεύεις την εξουσία κοροϊδεύεις τους πάντες γελάσεις βάρος σε περμένει η φάκα του Θεού μην ανησυχείς αυτό που δεν το πίστεψες ποτέ σου θα έρθει η ώρα που θα το γιδούν τα μάτια σου και θα τρίβεις και θα ξέρεις θεκάλιος. Θα, θα είναι όμως τότε αργά για σένα. Δεν παίρνει, τότε δι... δεν, δεν παίρνει διόρθωση το πράγμα. Δόλοι δε έσονται εν προνομή. Τους περιμένει η εχμαλωσία. Αυτοί θα πέσουν θύματα θύματα η δόλη η πονηρή δόλη, θύματα του σατανά θύματα της κολάσεως έχουν μεθαύριο να τριανιθούν πολλοί. Δεν χαίρομαι σα είπα με τα σχεδόν παρακαλώ το Θεό να τους ελεήσει, να τους συγχωρήσει αυτούς τους άθλους που εμπέζουν την Εκκλησία. Αλλά αν συνεχίσουν έτσι είναι μοιραία ακολουθούν το δρόμο της καταστροφής του. Βέβαια. καταδικασμένοι και σας το υπογράφω Και με τα δυο μου τα χεράκια Μπορεί και εγώ βρωμιάρις να είμαι Άρα με τα χέρια μου Σας βάζω την υπογραφή μου σε αυτό Γιατί ο λόγος του Κυρίου Ουψεύδεται Και τώρα ελάτε τώρα σε ένα άλλο Πάντα μου φεύγει λίγο η ώρα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε με συγκεκτήσατε τώρα. <χι> Ωραία. Να ευχαριστείτε τον Κύριο αν κάτι καλό. Μην ευχαριστείτε μένα. Φοβερός λόγος καρδίαν ταράσει ανδρός δικαίου. Έχει λέει ο Άγιος Άνθρωπος έχει ευαίσθητη καρδιά. Εμείς δεν έχουμε. Ξέρετε είμαστε σκληροί. Πολύ σκληροί. Μαθαίνεις για κάποιον ότι πέθανε. Το παιδί μου πέθανε. και μάλλον πέθανε. Τι με νοιάζει μένα. Το αλλού μου πέθανε. Υπάρχουν όμως και μερικέ ψυχούλες. Τι να σας πω. Πραγματικά με προχτές με πήρε μια κυρούλα, ένα πνευματικό παιδί μου από την έδερσα επάνω. Μου λέει Παπουλάκου μου, έκλεγε. Τι έπατε στη λέω, Ήταν εκείνο που είπαν και τα ράδια, τα τηλεοράσεις εδώ. Αν το ακούσατε, Μια κοπέλα που τις έριξαν βιτριόλι στα μάτια που πήγαν. <ΣΣΣΣ> ναι, Ήταν κάτι συγγενεί, έκλεγε η κακομίρα. Μακρινό συγγενεί, μου λέει Θα πεθάνει. Προσευχή και εσείς να την έχετε Ανδρονίκη λέγεται το όνομά της αυτοί δεν τα είπανε οι κυταράδοι Ανδρονίκη λέγεται την και στη προσευχή σας αν θέλετε Ανδρονίκη έκλαιγε δεν κοίτα να δείστε τι ψυχές λέω που αγαπούν έχουν το Χριστό μέσα τους έχουν το Χριστό μέσα τους ο Κύριος θυμάστε όταν ήδη το παιδί της χείρας σταμάτησε στην κηδεία έκλαψε Θυμάστε όταν είδε τις αδερφές του Λαζάρου να κλαίνε έκλαψε ο Κύριος, ενευρυμίσατο, προσπαθούσε λέει να συγκρατήσει τα δακρυά του, προσπαθούσε να πειθαρχήσει τον εαυτόν του ο Κύριος για να μην εκδηλωθεί. Mm -hmm. Είδατε όταν είδε την Ιερουσαλήμ τι έλεγε έκλαψε, Αχ, λέει Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, πως θέλησε συναγαγή, τέκνα σου και ούκι θελήσατε. Η Δούναφίλιο ο 20μον έρημο. καρδιάς καρδιέ. Εσύ τι σε, τι σε ενοχλεί, μόνο ότι μόνο άμα πάθηκαν τίποτα στο σπίτι σου, μήμα, μόνο άμα πάθηκαν παιδί σου, μόνο εκεί αρχίζουν τα ουρλιαχτά και οι φωνέ και τα σκουσμάρια. Εδώ σε θέλω, να πονέσει η καρδιά σου για τον άλλον που τον βλέπεις να το ζήσει το πρόβλημά σου με το πρόβλημά του. Να τι σημαίνει ελεημοσύνη, Δεν είναι ελεημοσύνη, έβαλα στο χέρι στην τσέπη και έβγαλα ένα κοσαράκι και τον το πέτρα μέσα στα μούτρα. Όχι. Oh. Έλεο σημαίνει αυτό που θε να βρει από τον Χριστό μεθάβριο. Από, από τον Χριστό δεν περιμένει να σου ρίξει ένα πενταράκι στα μούτρα και να σου δώσει και μια κλωτσιά και να φύγει. Τον κύριο θέλει έλεο. Έλεο σημαίνει αγάπη. Έλεο σημαίνει κατανόηση. Αυτό δεν θέλουμε από τον κύριο. Κύριε, κατανόησε την δυναμία. μου Κατα... άνθρωπο ήμουνα, κύριε αμάρτησα, κύριε ελιπίσουμε. αυτό δεν θα του λε. Ε αυτό θέλει και ο φτωχό από σένα. Κατανόηση. Να καταλάβεις. να καταλάβεις. το πρόβλημά του να καταλάβεις. Και στο κάτω-κάτω, άμα δεν έχει, μην του τίποτα. Μην του δίνει τίποτα, αλλά πε του. Χάιντε ψέ τον στο κεφτ. Δεν έχω παιδάκι μου τώρα, δεν έχω. Δεν έχει. Άμα δεν έχεις μην του δώσει. Αλλά να νιώσει ότι είσαι αδερφός, Αυτό θέλει ο φτωχό. Αυτή είναι η καρδιά του δικαίου. Έτσι λέει. Φοβερό λόγο μια τρομακτική είδηση. Παράσει λέει την καρδιά του αγίου ανθρώπου. Πριν από καιρό διά, άκουγα, μου έστειλε κάποιος εκεί στο κομπιούτερ μου, βλέπετε είναι η τεχνολογία τώρα, μπήκαμε στα κόλπα αυτά, τι να κάνω; Και μου έστειλε κάποιος κάτι ομιλίες του πατρός Πορφυρίου. Και ακούω. Και λέει κάποτε, έλεγε αυτός ο μαθητής του, ο Κρουσταλάκης, ένας πολύ εξαιρετικός εκοιμήθη τώρα αυτός. Όχι ο Παπαζάχος εκοιμήθη, ε? ναι, ναι. Ο Κρουσταλάκης λοιπόν αυτός έλεγε το εξής έλεγε το εξή Κάποτε λέει πήγα στο γέροντα λέει να τον είδω και τον είδα και έκλαιγε. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Τι έχει γέρο; Πάψε του λέει, πάψε παρακαλώ πάψε του λέει. Έκλαιγε, έκλαιγε. Παραγέροντα του λέει δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Σε παρακαλώ μου τι έχεις. Κάτι βλέπω του λέει σταμάτα κάτι βλέπω. Συνέχισε να λέει. Μετά από λίγο... Συγνήρθε Του λέει τι, τι έβλεπες λέει γέροντα Τώρα του λέει σε δύο μέρες θα ακούσεις Ήταν οι μέρες Που άρχισαν στη Ρουμανία Τα τρομακτικά εκείνα γεγονότα Με τον Τζαουσέσκο Που έπεσε το καθεστώς Και ο γέροντας τότε έβλεπε Τι σφαγές των χριστιανών Και έκλαιγε, έκλαιγε. Βλέπεις η κακιά είδηση. Η θλιβερή είδηση είναι πως ταράσει την ψυχή του Αγίου ανθρώπου. Εμείς τι βλέπαμε, τίποτα. Είχαμε βάλει τον απόδειπο πάνω στάλο, κοιτάγαμε την τηλεόραση, τίποτα. Ε, ε, ε, ε. Ναι, είχαμε τα, τα, τα, τα, τα τσιμπολογάβα με τους ξηρούς καρπούς και βλέπαμε εκεί πέρα και γελάγαμε ωραία, πολύ ωραία. Η καρδιά του Αγίου όμως ταράσεται όταν ακούει μια κακιά είδηση. Θα, θα σα πω και κάτι άλλο για τον πατέρα μου. Δεν με νοιάζει. Παραξηγήστε με. Εγώ ξέρω ποιο είναι αυτός. Εσείς ίσως δεν το ξέρετε. Όταν έρχονται... Με... έρχονται... Αφήστε παιδάκια. Ε. Λοιπόν. Όταν έρχονται μεγάλες ημέρες. Χριστούγεννα, Πάσχα. Ξέρετε τι κάνει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Μην του τα πείτε αυτά. Κοιτάτε μην του τα πείτε και τον ρίξετε σε εγωισμό τον άνθρωπο. Ξέρετε τι κάνει, ξέρετε τι κάνει ναι, ναι. Παίρνει το τηλέφωνο Και παίρνει τους πενθούντες Τα ακούτε Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα Ποιος τους θυμάται αυτούς τους ανθρώπους Εκείνες τις ημέρες Πονάνε αυτοί κυρίως Εκείνες τις ημέρες Υποφέρουν γιατί εκεί θυμώνται τις οικογενειακές στιγμές με τον άντρα τους, με το παιδί τους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο Άγιος άνθρωπος που ζει τα προβλήματά τους παίρνει το τηλέφωνο τι κάνεις, πώς πας μη στενοχωριές ζει το προβλήμα τους το ζει το προβλήμα εσύ κοιτάς τη γαλοπούλα σου, εσύ κοιτάς το αρνί σου, εγώ κοιτάω τη γιαούρτι, εγώ κοιτάω τα, τα αυτά, τα, τα φαγιά της, ε, ξέρω εγώ τι άλλα, εκείνος κοιτάει τον άλλο. Που σου λέει τώρα εκείνη η κακομήρα, εκείνη η χείρα θα κλαίει. Κάτσε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε τι κάνει. Τα ακούτε? Γιατί σπαράζει η καρδιά του, σπαράζει η καρδιά του με το πρόβλημα του αλουνού με τη συνταρακτική είδηση. Φοβερός λόγος καρδία ανταράσσει ταράσει ανδρός δικαίου και αντίθετα λέει αγγελία δι' αγαθή ευφραίνει Και όταν ακούει κάτι ευχάριστο λέει χαίρεται ολόκληρο. Τι είναι το ευχάριστο, ότι κέρδισε Λεφτά. Άρευλαμένοι Άρε, άνθρωποι ρε Άρευλαμένοι άνθρωποι Τι έχετε και χαίρεστε Ποια είναι η χαρά του δικαίου Ποια είναι η χαρά του δικαίου ε. Να ακούσει ότι κάποιος εξομολογήθηκε Ένας που είχε χρόνια να εξομολογηθεί Ότι πήγε για πρώτη φορά στο εξομολογηθεί Εκείνη είναι η χαρά του Αυτή ακριβώς Εκείνη η χαρά Τα λεφτά ποιάζουν 17 λεφτά Πάρτα μαζί σου μετά αύριο που θα πει: Για να τα δούμε να τα πάρει μαζί σου. Την ώρα που ένα πάει για εξομολόγηση, που εσύ κάθεσε πίσω και το κοτσομπολεύει, και λε για κοίτα τον παλιά άνθρωπο να, όπως αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, ο μεγαλύτερος γιος. Ο μεγαλύτερος γιος, είδατε δηλαδή τι έλεγε τον αδερφό του τον άσοδο. Ο μεγαλύτερος γιος, είδατε δηλαδή τι έλεγε. Ετούτο το παλιωτόμερο, και εσύ το παίρνει και κάνεις πανηγύρι. Φεύγω από το σπίτι. Φεύγω από το σπίτι. Έτσι κάνουμε και εμεί οι περισσότεροι. Τώρα το θυμήθηκε. Θυμ... Εμεί είμαστε οι Άγιοι. Τώρα το θυμήθηκε. Όταν πήγε 90 χρονών, έπαιγε να ξομολογηθεί. Τώρα τούρθε. Έκονται, έκανε, τώρα. Ναι, Έκανε ό,τι έκανε. Ευχαριστήθηκε με τη σέσουλα την αμαρτία και τώρα ξύπνησε. Ε, βέβαια, εμεί κουραστήκαμε πολύ με στην εκκλησία. Έτσι εμείς είμαστε. Άγιοι, ναι, ναι. Αντί να χαρεί έτσι του είπε ο Κύριος, έτσι του είπε του γιού του. Έδι λέει, έδι έπρεπε λέει παιδάκι μου, να και εσύ που είδες τον αδερφό σου να γυρίσει πίσω. Δεν χαιρόμαστε. Η προκοπή του άλλου μας δημιουργεί ζήλια, νεύρα, τιμό μέσα μας. Τον βλέπουμε κανένα και πάει για εξομολόγηση. Δεν έχουμε να πούμε μια καλή κουβέντα. Τον παλιάνθρωπο... Τώρα ξύπνησε, τώρα το κατάλαβε, μετά από τόσα χρόνια κάθεται έξω από την εξομολόγηση. Ξέρετε τι έγινε, κουτσομπολιό! Κουτσομπολιό! Κουτσομπολιό. Mm. και όμω, βλέπει ο δίκαιο, ο Άγιο, όταν ακούσει ότι κάποιο μετά από τόσα χρόνια πήγε για εξομολόγηση, πετάει η καρδιά του. Χαίρεται. Γιατί είπαμε, ζει τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Τελειώνουμε εδώ, ο Θεός να είναι μαζί μας, ορίστε. Παρακαλώ. Ε, Θεές, είπε η τηλεόραση, ότι κάποιος μία διάγοντα από Θεός του Μην μιλάτε. Και δεν φτάνει αυτό, καλά, δεν το αλλά όταν Κάντε το άλλο, που βάζετε βοητά ένα πράγμα μια φτιάξη και δεν βγαίνει το πρόσωπο. Καλή, δεν είναι καλό να το δείξουν, να θέλει και όλα να μιλάει, δεν Προσέξτε, δεν θα σα μιλήσω σαν άνθρωπος. Δεν θέλω να μιλήσω σαν άνθρωπος. Θέλω να μιλήσω με τη γλώσσα του Θεού με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος, με τη γλώσσα που μιλούσε ο Πατήρ Πορφύριος και ο Πατήρ Παΐσιος, με τη γλώσσα της αγάπης. Να εύχεστε για αυτούς τους ανθρώπους, όχι να τους ξεμπροστιάσουμε, να εύχεστε να βρούνε τη μετανιά τους και τη σωτηρία τους. Όταν κάποτε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο τον ηθοβόλησαν οι αιρετικοί, οι αριανοί, και τότε υπήρχε νόμος ότι άμα προσβληθεί ο Πατριάρχης και στο δικαστήριο για να πάρει απόφαση στο δικαστήριο, τότε ο Πατριάρχης μπορεί να ζητήσει όποια ποινή θέλει αυτός. Ις θάνατον, εις Και θα γινόταν δεκτή όταν το ρώτησαν τον Άγιο Γρηγόριο τι ποινή να τους επιβάλλουμε, να τους πείσουμε, να φύγουν από την πλάνη και να πάνε στον παράδεισο. Δεν μας ενδιαφέρει αδερφού μου ποιο είναι. Εμεί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα όταν τον δούμε, γιατί αν τον δει και θα τον κατακρίνει και θα κολλαστεί και θα πει και κουβέντε στι βάρου του, δεν είναι δυνατόν να τον δούμε μόνο για να συνετιστεί. Δεν πρόκειται να συνετιστεί έτσι. Εκείνο που ευχόμαστε και παρακαλάμε σαν Χριστιανοί, σα είπα, δεν μιλάω σαν άνθρωπο. Και να εύχεστε ποτέ να μην μιλάω σαν άνθρωπο, είτε ακόμα και στι ιδιωτικέ μου στιγμέ, γιατί είμαι παλιωτόμαρο κι εγώ μέσα μου. Να εύχεστε πάντα να κυριαρχεί μέσα μου ο λόγο του Θεού. Να κυριαρχεί μέσα μου η αλήθεια του Θεού. Να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός να τους οδηγεί στη μετάνοια. Κι άμα τον δεις ποιος είναι, λοιπόν πήγε και τι έγινε. Και τι έγινε. Τον είδες και λοιπόν τι έγινε. Λοιπόν, άντε μου καλή σε νύχτα.